Ναι, το όνειρό ήταν να κάνεις έκθεση τα γκούντυς. Κάθε φορά που έτρεγε το σκεφτόσουν, το σκεφτόσουν μασούσες και το σκεφτόσουν. Υστερά ξαναπήγαινες γιατί δεν χόρτανες καλά και το ξανασκεφτώσεις.